Είσαι, να πιστεύει ακόμα σε αυτό που σου πουλάνε. Πόσο αλήθεια πρέπει να είσαι δηλαδή. Πόσο! Τι δεν καταλαβαίνει από όλα αυτά. Βγαίνουν ιατροδικαστέ, βγαίνουν οι γιατροί, άνθρωποι μορφωμένοι και μα διαψεύδουν τον κορονοϊό. Και μου κάθεσαι μου, και μου χάβει τα ψέματα του κάθε ενό που βγαίνει στην τηλεόραση στι 5 και στι 6 ώρα το απόγευμα και μα λέει Αυξάνονται τα, τα κρούσματα και παπαριέ Μαρίχα μου. Αργες μαρίκα μου. Δηλαδή, να είναι πια. Ξέσαι, ξέ, ξέ, ξέ, στους δρόμους. Αδέρφια, στους δρόμους είναι μια συμβολή μα. Την ακούσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, βγάζει βιντεάκια και πολύ καλά κάνει και μας παρακινεί να βγούμε στους δρόμους, γιατί όλα αυτά είναι ένα ψέμα. Αυτό που γίνεται κάθε απόγευμα στι 6 με το χαρδαλιά, το σούπερ γκόμενο έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα η καραντίνα έχει βαρέσει το κεφάλι. Με το χαρδαλιά λοιπόν και όχι μόνο η Καραντίνα, με το Χαρδαλιά και με τον ε, κύριο Τσιόδρα, όλα αυτά που βλέπουμε από την Ιταλία, την Ισπανία, την Αμερική, τον Μπόρι Τζόνσον που μπήκε στο νοσοκομείο, όλα αυτά είναι ψέματα. Τα κάνουν για του Έλληνε. Δεν έχετε δει τίποτα από όλα αυτά, δεν υπάρχουν αποδείξει. Τα λένε τα κανάλια, τα ξένα και τα ελληνικά. Οπότε εδώ το έχει καταλάβει η κυρία εδώ, η συντρόφισα, και φτιάχνει βιντεάκια και μα παρακινεί να μην πιστεύουμε όλα αυτά που γίνονται στι 5 και στι 6 το απόγευμα. Επικαλείται και μια μαρίκα και ζητάει να, να βγούμε στους δρόμους γιατί είναι ένα τέλειο το ψέμα όλο αυτό το κρατάμε κρατάμε την δική της διαβεβαίωση γιατί ποτέ δεν ξέρεις το μουσικό χαλί που ξεκινήσαμε το ορχιστρικό είναι από το τραγούδι των Άμπα το Βατερλό και όλα τα υπόλοιπα γιατί σαν σήμερα το 1974 είχαμε διαγωνισμό τραγουδιού Eurovision που δεν θα έχουμε φέτος και δεν ξέρω ποτέ θα έχουμε είναι μια μεγάλη απώλεια Πρότεινε η καραντίνα και μετά είναι αυτό και μετά όλα τα υπόλοιπα. Έτσι λοιπόν οι Άμπα κέρδισαν με το Βατερλό σαν σήμερα. Εμείς σαν σήμερα σε αυτή τη Eurovision, την 19η Eurovision, το 19ο διαγωνισμό, ξαναλέω το 1974, στείλαμε το εξή τραγούδι.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 Το τραγούδι είχε πάει χωρί τη Μαρίκα και τα συμπαρομαρτούντα. Αλλά όμω το βάλαμε γιατί ταιριάζει, νομίζω, από απόλυτα έτσι. Λοιπόν, οι Άμπα είχαν στείλει αυτό που είχαν στείλει και πήραν το πρώτο βραβείο, και εμεί, Ελλάδα, στον κόσμο μα, Μαρινέλα, τα κρασιά, οι θάλασσε, στα αγόρια και όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Είναι κάποια ομάδα χριστιανών που πήγε στο ναό τη Αγία Βαρβάρα, με την Αγία Βαρβάρα, σαν Αγία. Έχουμε σχέση στο τελευταίο καιρό γιατί την επικάλύτε συνεχώς ο Τζιόδρας, το νοσοκομείο βέβαια δεν έχει σημασία. Οι χριστιανοί ακούγοντάς τον Τζιόδρα το προφανώς λέει εννοεί την εκκλησία και πήγαν απ' έξω και λέγαν αυτά που ακούμε και θέλαν να κάνουν λειτουργία και είχαν και τις άκρες να λύσουν το όποιο θέμα υπάρξει με το νόμο. Όλα αυτά λοιπόν κατεγράφησαν στις κάμερες και στα μικρόφωνα. Ανάψτε όλοι τα χεριά σας και ελάτε κοντά, παράκληση όλοι οι χριστιανοί κοντά, να δείξουμε τη δύναμή μας, την πίστη μας, ελάτε. Πόρτα έχω στο φως, κι ο καημός αδερφός, και μου δίνει ο Θεός. Όσο το λαό, δυνατά όλοι, λίγο κρα... <σοφίαι> λίγο και παπαριέ Μαρίκα μου. Λίγο λίγο μου. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Το όνομά σου. Δεν το είπα, βασιλεία σου. Δεν πειράζει τώρα, α μέτρα. Χριστό δεν παθαίνουμε τίποτα. Για το νόμο, α έρθει, θα δε δε δε δε δε δε το λύσουμε το θέμα. Εγώ, θα το λύσω εγώ με το Σύνταγμα. Τα έχω όλα. Περαγία θέλω το και σου μα. Είναι ωραίο αυτό, γιατί ενώ ο Ψέλνη συμμετέχει σε όλο αυτό, μιλάει και με τη διπλανή. Γυρίζει το κεφάλι, σώσον κύριε του λαού, σου λέει αυτά που είναι να πει. Μετά συνεχίζει, λέει με το νόμο: Είναι όλα τακτοποιημένα, δεν υπάρχει θέμα. Και με το σύνταγμα τα έχει λύσει ο συγκεκριμένο κύριο, ιερέα, μοναχό ή αερομόναχο, δεν ξέρω τι ακριβώ είναι. Δεν τον βλέπουμε. Απλά ακούμε τη φωνή του και τη σιγουριά που εκπέμπει η φωνή του. Και αφού τα λέει όλα αυτά στη διπλανή που έχει απορίε οι άλλοι, συνεχίζει μετά να ψέλνει κανονικά αυτή. Αυτιάς, αυτά, αυτά, αυτά επειδή ακολουθεί αυτιάς, αυτό, Αυτά συνέβησαν στην Αγία Βαρβάρα. Ο φτιάχν τώρα είχε άλλα δράματα στο στούντιο. Δεν πρόκειται να υπάρξει καμία α, αναβολή στα αναδρομικά σα φίλη συνταξιούχοι. Είδατε τι έγινε με την ηλεκτρονική. Βοηθήστε με βενδιά, κάνω και εγώ σταρτά Με την ηλεκτρονική σιγα, σιντατο... Σιντατο... Ε, σιντατο... Βοηθήστε με βεδιά, κάνω και εγώ Σταρδάμ Συνταγογράφηση... Μπράβο! και οι τέλοι κάποια στιγμή έχουν μια στιγμή πολύ μικρή και μοναδική από ό,τι ξέρουμε ατέλειας δεν μπορούσε να μπει τη λέξη με είναι λέξη αυτή Κάποιο ξένος μαθαίνει ελληνικά και πέφτει πάνω σε αυτή τη λέξη άντε να την πεις αλλά και ακόμη εδώ οι καθαρόιμοι Έλληνε, όπως είναι ο Γιώργος Αυτιάς συναντούν δυσκολίες στο να πούνε την συγκεκριμένη λέξη η οποία είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολη υπάρχουν τώρα και άλλες λέξεις πιο απλές, πιο εύκολε. Απλά πρέπει να γνωρίζεις πώς να τις κλείνει, γιατί υπάρχει το αρσενικό, υπάρχει το θηλυκό. Ε, στο στον Νίκο, έχω το λέω Γιώργο, στον Νίκο Χαρδαλιά αναφερόμαστε. Αυτό που το αλλάζω το όνομα, χωρίς να γνωρίζω τον κορυφαίο αυτή τη στιγμή του δράματος του ελληνικού, είναι ασυγχώρητο. Πραγματικά ε, ζητάω συγγνώμη. Ο Νίκος, λοιπόν, Χαρδαλιάς, τον ξέρουμε εμείς εκεί στην Ηλιούπολη, και από όταν ήταν δήμαρχος του Βίρωνα, Καλός άδημαρχος σε γενικέ γραμμές, είχε κάτι ατοπίματα. Αλλά ο Νίκος Χαρδαλιάς λοιπόν προχτές, χωρίς να φοράει τον μπουφάν στην ενημέρωση που έκανε, ήθελε να πει για όλους αυτούς που νοσούν και αποφάσισε να κλείνει τη λέξη. Εκεί λοιπόν αρχίσαν τα κομικά. Ε, όσο αφορά την δομή μεταναστών στη Ριτσόνα, θα πω απλά ότι συνεχίσαμε με κάποιες ειχνηλατήσεις και κάποια τεστ. Που αφορούσε low risk και επαφέ τη νοσούντους Τις νοσούντους Ο κόσμος τρέχει ζητώντας αγάπες, τιμές και λεφτά Τις νοσούντους Και το μπουζούκι τη νύχτα, το κλάμα του δε σταματά Μεχεχεχε Όμως εμένα, εμένα, εμένα, εμένα, εμένα Αχ, αυτό είναι Μαρτύριο, Εμένα μου είναι αρκετά Λίγο κρασί, λίγο πάλασσα Και παπάρκες μου Λίγο κρασί, λίγο πάλασσα Και παπάρκες Μαρίχα μου Μπορείτε να μου πείτε, αν του κόψουμε και τις χρώσει πώς θα ζήσουν οι τράπεζες Νοσούντες, είναι και οι τράπεζε σύμφωνα με τη λογική του Χαρδαλιά Νοσούντες, οι τράπεζε, εδώ ακούσαμε από τον Άδων Γεωργιάδη Είναι προχθεσινό αυτό, αλλά είναι πάρα πολύ καλό και θα το μεταδίδουμε κάθε μέρα για να καταλάβετε όλοι εσείς ότι σε αυτό τον τόπο υπάρχουν οι νοσούντες τράπεζες και δεν είστε εσείς νοσούντι, σύμφωνα πάντα με τη λογική του Νίκου Χαρδαλιά, του Νίκου Χαρδαλιά που είναι η εποχή του, βγαίνουν τα lifestyle οι εκπομπές, ε, περιοδικά φιλοξενούν φωτογραφίες, λανσάρεται ως το σεξίμπολ της καραντίνας, λογικό για καραντίνα. Οπότε, παρακολουθούμε με πολύ μεγάλη αγωνία και κρεμόμαστε από τα χείλη του κάθε απόγευμα στι έξι. Σιγά-σιγά επισκιάζει και τον Τσιόδρα με αυτό το πολύ στιβαρό, μπρουτάλ, απολύτω αρσενικό στυλ που λανσάρει και κάνει την ενημέρωση. Και με όλα αυτά, ξεχνάμε λίγο και την πραγματική αιτία για την οποία βρίσκει το χαρδαλιάσικη κάθε απόγευμα στι Οπότε, λειτουργεί μάλλον για καλό από ό,τι μπορεί κανεί να. Καταλάβει. Οι νοσούντε, λοιπόν, όπω το είπε, τη νοσούντο, πώ το είπε ακριβώ, το έκλεινε λάθο, δεν έχει καμία απολύτω σημασία, άλλαξε το φίλο λεπτομέρειε με όλα αυτά που συμβαίνουν. Κρατάμε τα βασικά ότι και οι τράπεζε είναι νοσούντες Όπω είπε και ο Άδωνη Γεωργιάδη, και γι' αυτό πάρτε τα δικά σα μέτρα, που εσεί περνάτε και μάλλον καλά, γιατί σα πληρώνει το κράτο όλο αυτό τον καιρό, αλλά οι τράπεζε έχουν θέματα, γι' αυτό δεν θα κοπούν οι επιδοτήσει που παίρνουν και η, μίζα, η μικρή μίζα που παίρνουν. Στι ηλεκτρονικέ συναλλαγέ. Ήθελε ο Άδωνη να χρησιμοποιήσει μια παρομοίωση για το ότι όλο αυτό με τον κορονοϊό δεν είναι κατοστάρι, είναι μαραθώνιος. Αυτό το έχουν χρησιμοποιήσει το επιχείρημα. Το χρησιμοποιούν συνέχεια για πάρα πολλού λόγου. Έτσι λοιπόν ήθελε ο Άδωνη να χρησιμοποιήσει το ίδιο επιχείρημα και για τον κορονοϊό. Και ήθελε ακριβώ να μα πει σε ποιο σημείο βρισκόμαστε τώρα, αφού έχουμε ξεκινήσει από το μαραθώνα και κάνουμε τα 42.000 χιλιόμετρα που είναι. Ο Μαραθώνιος και βρήκε την κατάλληλη περιοχή για να μα πει πού ακριβώ βρισκόμαστε τώρα. Είχα πει από την αρχή, από την πρώτη μέρα, ότι αυτή η κρίση έχει περισσότερο το χαρακτήρα μαραθωνίου δρόμου παρά αγώνα ταχύτητας. Ναι. Εδώ θα κρυθούν οι αντοχέ όλων μα. Εγώ έχω τελειώσει το μαραθώνιο, έχω τερματίσει το μαραθώνιο. Μπράβο! Και μπορώ να σα περιγράψω πολύ εύκολα και το συνέστημα. Τώρα είμαστε περίπου, ξεκινήσαμε το μαραθώνιο, είμαστε περίπου στο μάτι. Πολύ ευχάριστο. Πάρα πολύ ευχάριστη στιγμή. Ξεκινήσαμε από το μαραθώνα. Έχει, κάνει, έχει τελειώσει μαραθώνα. Όπω λέμε, έχω τελειώσει πανεπιστήμιο. Έχει τελειώσει μαραθώνιον, Μπορούσε να μα περιγράψει το συνέστημα. Δεν το ζήτησε ευτυχώ ο δημοσιογράφο. Και συνέχισε λοιπόν και κατέληξε ότι αυτή τη στιγμή είμαστε στο μάτι. Ρίξτε και μια ματιά γύρω-τριγύρω. Αφού είμαστε στο μάτι, μην χάσουμε την ευκαιρία. Μέσα όλα αυτά τα μαύρα, τι μαύρε εικόνε που μα δημιούργησε τώρα εδώ άδονη με την κακουχία και την ανέχεια των τραπεζών. Και το ότι είμαστε στο μάτι λόγω του μαραθωνίου, έχουμε δηλαδή πάρα πολλά χιλιόμετρα ακόμη για να τερματίσουμε. Ευτυχώς υπάρχει κάτι θετικό, το παρακολουθούμε μέρες τώρα, για την ακρίβεια δεκαετίες τώρα, αλλά ήταν χαμένο και ξεχασμένο. Υπάρχει ένα θετικό, η βύρνα, η βίρνα είναι αρνητική στον ιό. Καλημέρα. Βέρω από το νοσοκομείο τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Μου φέρνεις εσύ. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Ακριβώς. Ανείχνευσαν ήδη τον ιό στο αίμα μου, Σάντρα. Όλα είναι Τίποτα θετικό. Είναι αυτό που μια Α4 κολλά κείμενο... Ε, Γέμιζε ένα επεισόδιο Γιατί ήταν οι διάλογοι Σου φέρνω τα αποτελέσματα των εξετάσεων Μου φέρνεις εσύ τα αποτελέσματα των εξετάσεων Ναι σου φέρνω εγώ τα αποτελέσματα των εξετάσεων Πάρα πολύ ωραίο Έτσι λοιπόν με δυο κολλε όλες α4 κείμενο Πόσες ξέρω εγώ 500-600 λέξεις Μαζί με τις μουσικές και τα κενά βλέμματα και τα, τα βλέμματα αυτά που κοιτούσαν την κάμερα, άρα τον τηλεθεατή και συμπίκροναν όλη την απόγνωση του ήρωα, του, του ρόλου και όλα τα υπόλοιπα. Φτιάχναν πολύ ωραία επεισόδια. Να κρατήσουμε όμω το θετικό, γιατί εγώ στέκομαι πάντα στη φόρμα. Το θετικό, το περιεχόμενο δηλαδή, είναι ότι η Βίρνα είναι αρνητική στον ιό. Από τότε τα είχε πει, τα είχε γράψει ο Φώσκολο. Ε, είπαμε πριν για το σεξ σύμπολ που είναι ο Χαρδαλιά, ο Νίκο. Ο, ε, ο Βασίλη Λεβέντη εδώ, το Φέρνει λίγο προς το σεξουαλικό, μάλλον όχι λίγο, το φέρνει αρκετά προς το σεξουαλικό. Ξέρω ότι η κύρκη τη διαστροφή και τη διαστρέβλωσης επιμένει στην προπαγάνδα της. Αγαπηλήστε το Βελόπουλο, αγαπηλήστε το Σαμαρά, αγαπηλήστε το μισοτάκι, αγαπηλήστε οποιον θέλετε. Πόρτα έχω στο οποιον θέλετε. Και ο και Θεός. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Και παπά, Μαρίχα, μου Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα Και παπά, Μαρίχα, μου σε όποιον θέλετε Εγώ δεν σας παρακαλώ να έρθετε μαζί μου Αλλά δεν μπορείτε να με κάνετε όπως θέλετε εσείς να είμαι εγώ Θα έρθετε στην Ένωση Κεντρών όπως πρέπει Με νομοφροσύνη και δημοκρατικότητα όχι στο βωμό του να με ψηφίσετε, θα θέλετε να αλλάξετε τη φυσιογνωμία, τη δημοκρατική του κόμματος. Τελεία και πάνω Ότι πάνε εκατομμύρια προς την Ένωση Κεντρών και βάζει και όρους πώς θα πάνε όλοι αυτοί. Ότι δεν θα λιώσουν το χαρακτήρα του κόμματος τώρα που πάνε χιλιάδες λαού που κατάλαβαν τι παίζει με τους άλλους και γυρίζουν πίσω, φαντασιώνεται και σκέφτεται και θα ήθελε να γυρίσουν πίσω στο κόμμα ή να πάνε, όχι μόνο να γυρίσουν, αλλά να πάνε πάρα πάρα πολύ αλλά τους βάζει και όρου ότι όλοι αυτοί που θα έρθουν είναι θέμα ορών αν δεν έχουν πάει ήδη, δεν θα λιώσουν το χαρακτήρα του κόμματος. Νίκ Χάρτ, μου λέει μπορείς να το λες η μέρη των Χαρδαλιά, το Χάρτ από σκληρό και είναι και ο ήχος που βγαίνει στην αγγλική Χαρδαλιάς, Οπότε Νικ Χάρτ μπορεί να το λες όχι, να το λέμε χαρδαλιά όπως τον ξέρουμε και τον αγαπήσαμε γιατί έτσι ακριβώς τον αγαπήσαμε. Τι είναι όλο αυτό που ζούμε έχετε συνειδητοποιήσει ότι πέφτει ο καπιταλισμός, να το πάμε λίγο στην ουσία του θέματος και στον πυρήνα, κατά κοινή εκτίμηση πολλών αναλυτών του Facebook και του Instagram και του Twitter και των άλλων social media ο καπιταλισμός μάλλον τελειώνει αλλά πριν από όλους αυτούς τώρα το βλέπουμε όλοι βλέπουμε ότι τελειώνει ο καπιταλισμός πριν από όλους αυτούς το 2011 δηλαδή τι έχουμε τώρα 20 πριν 9 χρόνια, 9 χρόνια και προσέξτε τα, το νούμερο η Λίτσα Πατέρα σε πρωινή εκπομπή νομίζω της Μενεγάκη είχε προβλέψει ναι το τέλος του καπιταλισμού να πω κάτι ότι αυτή η κατάσταση που έχουμε εμείς θα γενικευθεί, όπως είναι γνωστό, ε, τόσο που στα επόμενα χρόνια, δεν ξέρω αν είναι πέντε, 7, τρία, δέκα, ε, θα καταρρεύσει ολόκληρος ο καπιταλισμός. Θα καταρρεύσει ολόκληρος ο καπιταλισμός. Θα μας σκοτώσουν δηλαδή.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 Αυτό το τελευταίο είναι μεγάλη αλήθεια. Πάρα πολύ μεγάλη αλήθεια. Λέει εδώ η κυρία. Τα έχει προβλέψει. Η πατέρα, ακούσατε, από το 11 είχε πει ότι σε 6, 7, 10 μέσα είμαστε χρόνια ο καπιταλισμό θα καταρρεύσει. Τελειώνουμε τον καπιταλισμό. Τόσο απλά αρρώστησε και τον νοσηλεύσαμε. Δεν τα κατάφερε. Δεν του δώσαμε την αναπνοή που χρειαζόταν. Οπότε πάει και ο καπιταλισμό, λέει εδώ η κυρία Νικολέτα. Στέλνει ένα μήνυμα. Επειδή επισημάναμε το σαρδάμ του χαρδαλιά, δεν ξέρω αν ήταν και ή αγραμματοσύνη. Και λέει: Καλό μεσημέρι, καλή εκπομπή. Θα πρότεινα να μην ασχολούμεθα με τα σαρδάμ των ανθρώπων αυτών που έχουν υπερβάλει αυτών. Θα ήταν πιο φρόνιμο και σεβαστό. Ευχαριστώ. Πολλά θαυμαστικά. Ε, καταλαβαίνω ότι από όσα ακούτε στην εκπομπή, τα μισά δεν πρέπει να τα αποδέχεστε. Γιατί μόνο με τέτοια ασχολούμαστε. Ασχολ, ασχολούμαστε. Ασχολούμαστε βέβαια και με την ουσία. Προφανώ το σαρδαμάκι που κάνει ο χαρδαλιά, ο αυτιά ή οποιοδήποτε είναι για λίγο χαβά, ένα μικρό χαμόγελο και όλα τα υπόλοιπα. Υπάρχει ουσία όλα αυτά, έχετε δίκιο. Γίνονται ενημερώσει. Γενικώ η Ελλάδα καλά τα πάει σε νούμερα, ε, το γιατί και το διότι θα το αναλύσουμε, το σκεφτόμαστε όλοι, αλλά περιμένουμε να τελειώσει όλη αυτή η κατάσταση, όπως τελειώσει και όταν τελειώσει. Αλλά μέσα στα θέματα της ουσίας είναι ότι υπάρχουν οι γιατροί, υπάρχουν οι ε, δίνουν τη μάχη όχι με τα μέτρα που θα έπρεπε, τα μέτρα προστασίας που θα η πατρίδα να τους έχει προσφέρει. Αυτά δεν πολύ αναφέρονται. Είναι η αλήθεια και καλά, εμεί εδώ βάλαμε το Σαρδαμάκι, αλλά τα λέμε που και πού. Αλλά υπάρχουν και μέσα ενημέρωση όλη τη μέρα που έχουν εκπομπέ και, και καλά κάνουν ενημερωτικέ που επίση δεν αναφέρουν όλα αυτά τα πάρα πολύ σημαντικά. Που δεν αναφέρουν ότι η Ελλάδα έχει τι λιγότερε εντατικέ. Τσάτρα-πάτρα φτιάχτηκαν κάποιε άλλε εντατικέ. Μακάρι να μην χρειαστούνε. Όμω έτσι δεν αντιμετωπίζονται σοβαρά θέματα και το σοβαρότατο θέμα που είναι η υγεία ενό. Λαού, που τα τελευταία από το 1974 και μετά από τη μεταπολίτευση συνέχεια έχει κυβερνήσεις, δημοκρατία, εκλέγει πάντα όλες αυτές οι κυβερνήσεις οι υπουργοί λένε ότι η υγεία είναι το πρώτο θέμα και μέλημα των κυβερνήσεων και ούτε νοσοκομεία έχουμε πάντα ελλείψεις υπάρχουν ράτζα δεν έχουμε μονάδες εντατικής θεραπείας, δεν έχουμε γιατρούς δεν έχουμε νοσηλευτές και τώρα στην κρίσιμη στιγμή καλούνται όλοι αυτοί να υπερβάλλουν αυτόν, αυτοί υπερβάλλουν πραγματικά τον εαυτό του και δίνουν μάχη και σώζουν, σώζουν ζωέ και ξεπλένουν την τροπή και την υποκρισία όλων αυτών, είτε κάνουν Σαρδάμ είτε δεν κάνουν Σαρδάμ. Οι αγαπημένοι πολιτικοί του οποίου του εκλέγουμε και πολύ καλά κάνουμε αυτά με την, με την κυρία Νικολέτα. Οπότε πέφτει ο καπιταλισμό, όπω ακούσαμε από την Λίτσα Πατέρα α πούμε ένα τραγούδι όλοι μαζί αν το ξέρετε, για να σηκωθεί ο καπιταλισμός. αϊνικο Νικό Νικόλα μας βοήθα Ο στόλος πάντα, πάντα να νικά Να προστατεύει όλη την Ελλάδα Την Κύπρο μα και τα νησιά Τόκ, τόκ, τόκ Παπά Πορείς τε παιδί μου; Κάποιος χτυπάει την πόρτα. Τοκ τοκ τοκ. Ποιος; είναι; Ο Μπάφος. Και παπάρχεις μαριχαμού. Λίγο κασίλι, λίγο παλασάι. Και παπάρχεις μαριχαμού. Λίγο κασίλι, Και παπάρχεις μαριχαμού. Λίγο Και λίγο παλασάι. Και παπάρχεις μαριχαμού. Εδώ Έλληνο Φρένια λοιπόν, 11, 10, 80, 80 τηλεφωνο επικοινωνίας, αν έχετε παράπονο να την εκπομπή, για το χαρδαλιά, αν σας αρέσει, ως ε, πολιτικός πολιτική πολιτικής προστασίας, ως ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, πάρτε λοιπόν, περιμένει και ο Αποστόλης, παρόμοιες ε, απόψεις έχει και ο Αποστόλης για το χαρδαλιά, για το σεξύμπολε, εννοώ. Και ότι είναι επιτυχημένο επίση αυτό που κάνει. RadioPapakiParaPolitik.gr Μηνύματα στέλνετε σε αυτή την ηλεκτρονική διεύθυνση. Τα βλέπω εγώ εδώ, τα διαβάζω. Κάποια θα ακούσετε και μετά, τα διαβάσουμε μαζί στι διαφημίσει. Εγώ δηλαδή και μετά θα τα μοιραστώ μαζί σα. Ο Δημήτρη Κύρκο ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Και υπάρχει μια είδηση που λόγω όλων αυτών των θεμάτων που έχουμε εδώ πέρασε κάπω στα ψηλά. Την έχουμε βάλει και στο site τη Ελληνοφρένεια και πολλά άλλα βέβαια γίνεται αναδημοσίευση. Είναι για μια Τουρκάλα τραγουδίστρια. Η Χελίν Μπολέκ, ε, τουρκικό όνομα, 28 χρόνων, πέθανε στην Τουρκία. Πέθανε όμω από απεργία πείνα. Στο δημοκρατικό καθεστώ του Ερντογάν, στη γειτονική χώρα, που συμβαίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν και παρακολουθούμε, έκανε απεργία πείνα, ε, πολύμηνη απεργία πείνα, γιατί η, το καθεστώ Ερντογάν κατεδίωκε το συγκρότημά τη. Και δεν του άφηναν να τραγουδούν όπω ακριβώ θέλανε, τα τραγούδια που θέλανε. Και φαντάζεστε τα τραγούδια, και καταλαβαίνετε δεν ήταν για τα τραπέζια και καρσιλαμάδες ήταν πολιτικά, πολιτικότατα τραγούδια από αριστερή οπτική το συγκρότημα λέγεται Group Yorum ε, είχε κάνει μεγάλες συναυλίες με χιλιάδες ε, κόσμου το κυνηγούσε, το είχε στο στόχαστρο Ερντογάν εδώ και καιρό, το καθεστώς δηλαδή ξεκίνησε και η ίδια η νεκρήπια και ένα άλλο μέλος της μπάντας αυτής απεργία πείνας εδώ και καιρό πριν κάνα δίμηνο τρίμηνο μπήκανε μέσα στα σπίτια τους πήραν για να τους ητήσουν αναγκαστικά δεν τα κατάφεραν και έτσι λοιπόν το 28χρονοι Χελίν Μπολέκ έχασε την ζωή της έφυγε από τη ζωή προχτές θα ακούσουμε εδώ από αυτό το συγκρότημα ένα πολύ γνωστό σε όλους μας τραγούδι πατάει και στην Ιταλία αυτό το τραγούδι το τραγουδάνει η Ιταλία μέσα στα σπίτια και όταν βγαίνει ο ήλιος βγαίνουν στα μπαλκόνια και το λένε με πολύ ωραίο τρόπο ε, από μια συναυλία που έχει γίνει στην Κωνσταντινούπολη με 55.000 ανθρώπους τονίζω το νούμερο γιατί ακούγονται ως χοροδία και όλοι αυτοί που βρίσκονται στο συγκεκριμένο στάδιο <Τις> Σ' άλλο μπέλα, Bella, άλλο Bella, σ' Και ξεσηκώνουν το στάδιο, βέβαια, λογικό. Τα τελευταία δύο χρόνια, πάνω από 30 μέλη του συγκεκριμένου συγκροτήματος το group Yorum, έχουν συλληφθεί και έχουν απαγορευτεί, βεβαίωση οι του. Συνεχώ έμπαιναν. Έμπαινε κόσμο στο συγκρότημα, του έπιαναν. Αν θέλει ένα καθιστώ να κάνει τη ζωή δύσκολη κάποιων ανθρώπων, την κάνει. Μπορεί να του παύσει και από τη ζωή. Αυτό όμω δεν σταματά την ανθρώπινη διαδικασία νόηση, το αίτημα, τη θέληση οι άνθρωποι να προχωράνε και να διεκδικούν αυτά που νομίζουν πάρα πολύ σωστά. Ειδικά αυτές τις μέρες ακούγονται με μια άλλη αξία και διαφορετικά όλα αυτά. Το πρώτο μέρος του λαού είναι εδώ, μας πάει και στις πρώτες διαφημίσεις. Να σου πω αυτό ο Τιόδρα, ο πιο αγαπημένο ψάλτης της Ελλάδας μετά το Στάφη. και κύριοι, σας με ένα πρόγραμμα πουλίγοι special με πολλά άκια Τι είπε χθε, φίλε. Πολύ κονό, παιδί μου, Ότι αν δεν είχαμε κάνει αυτό που κάνουμε, θα είχαμε 2.250 νεκρού. Αν ακολουθούσαμε την πορεία της Ισπανίας, θα είχαμε σήμερα 2.265 νεκρού. Μπακάλε είναι αυτό. Αυτό αυτό. Και αν γυρνά μου είχε ρεμά. Τι μπακάλε είναι αυτό, ρωματι και έρχεται μεταξύ μα και είπε καφενεί στο Internet τη ζητάμη. Μπακάλι θέλετε όμω αγάπη, μου, και άμα αυτό το μπακάλι. Να είναι ένα από εμά. Αυτό θέλουμε. Ο Μεσία θέλουμε είναι. να αγίζει το λάο, μην είναι πάλι στα Βασιλιά, κάτι, σαν κάτι απρό, απρόστο. Εγώ τον παρακολουθώ γιατί Γουστάρω, ε, μα εκπαιδεύει, μα κάνει μαθήματα θύματα ε, 27 και 23 και 120, 27. Α. Δεν ξέρω ανάγωσε θε, 23, 27 στην Ελλάδα, 23 στην ώρα, είναι αυτονομη, αυτονομημένη αυτή. Και 100 στο πλοίο. Σύνολο 27. Καλώς. Τόσο είναι. Άμα είναι τόσο. Άμα λέει ο επιστήμονα τώρα θα πει να φυσπιτείσει εσύ στο διάλων. Να σου πω και μετά. Ο Βαρουφάκης με ένα... με... Βαρουφάκη ναι. προχθέ σε ένα. Βαρουφάκι! Προχθέει σε μια συνέντευξη εκεί κάποιο σε ένα επαρχειακό δίκτυο. Που κατάλλησε και προρασία. ο Βαρουφάκη που κατάτησε στα επαρχιακά δίκτυα. Άκου να δει. Αναφέρει ότι σύμφωνα με αυτό το δάνει του Ιρακλίσ, το σύριο Ιαρακτήρι που έχει κάνει η κυβέρνηση. Αν για, του... για τρει μήνε τα φάνηση στα οποία έχουν πάρει τα κόκκινα δάνεια δεν πληρώνονται. Τα κόκκινα δάνεια, έχει υποχρέωση το κράτο του ελληνικό να του δώσει 12 δι. Τα οποία πρέπει να πάρει δάνειο. Το θέμα, ποιο είναι που κατήγγειλε και μου, αυτό είναι έτσι, μα το ζουμί. Σε ένα από αυτά τα φαντ που έχει πάρει κόκκινα δάνεια, τον Delaware, νομίζω, έχει συμμετοχή η οικογένεια Μητσοτάκη. Ο, αποκλείεται. <laughs> Πεθαίνει από και εσύ, Ε. Δεν πέθανε από τα σύννεφα, είναι λάσπη. Λε εσύ να μην παγώσουν τον Ηρακλή και να βρεθούν να πληρώνουν 12 δι τα φαντ που συμμετέχει ο Μητσοτάκη, Λέ να γίνεται κάτι τέτοιο. Όχι, Φέρω... καλέ. Έλασε παρακαλώ πολύ να πλένε στο. Στο στόμα με τον ποφλό μιλάς για την οικογένεια Είμαι άρρωστος γαμωτή, είμαι άρρωστος Μα με αυτόν τον Τζιότρα τι θα γίνει. Ε εγώ έκανα πρόταση. Όταν τελειώσει όλο αυτό κάθε απόγευμα να τον έχουμε. Πώς είχα. είχαμε παλιά τη λάμψη μια σαπουνόπερα να μείνει και τώρα. Κάθε απόγευμα βγάζουνε τον κλαφομούνι. Εχθές ξεπέρασε κάθε, κάθε όριο. Χώρισε την Ελλάδα σε και... κλίνες και ριτσόνα. 27 λέει τα κρούσματα στη, ε, ε, έγινε και 23 ριτσόνα. Ε δεν ξέρω έχουνε δώσει δικαιώματα και εκείνοι. Να του κάνουν μια πρόταση. Να του ξεμπερδέψουμε. Θα γλιτώσουμε και από το προσφυγικό. Μήπω ήταν μπιχτή για τουρκόσπορου, δεν ξέρω τι θέλει να πει. Α, μπορεί να γι' αυτό. Για αρβανίτε, ξέρω εγώ. Όσο για τον άλλον, ε, ακολούθησε την εκπομπή. Χτε δεν βγήκε με γυλαίκο παραλλαγή. Α, με τι βγήκε. Ο, ο Χαρβα, ε, βγήκε με ωραίο πουκάμισο. Α, σε ένιω σιδερωμένο ή τίποτα τσακωμένο. Σιδερωμένο, τα τεκνά το φοράνε σιδερωμένο. Ποια τεκνά μωρέ, μου, ρε μου τώρα Πιά τεκνά. Αν και το σαρδάμ που πήγε να κάνει πριν το χαρβαλιά είναι πιο ρόγο από το Δέλτα. Από το χάρβαλος Το χάρβαλος μου αρέσει πιο πολύ. Του ταιριάζει. Χαρβαλιά. Έλα ρε αριστερούλι. Άγαπα, παπα. Ναι για πε. Ρέ και το τσιόδρα πιάσατε στο στόμα σα. Στα σποτάκια ρε μεγάλε. Ναι, όποιο γουστάρμα θα πιάσουμε. Εννοείται ρε. Ούτε μια τρίχα που ξέρει από πού δεν είσαστε. Γιατί. Έλα ρε. Έχει και πολύ χαβαλέ ρε Έχει πολύ πλάκα. Έχω, έχω. Θε να από κοντά να το γνωρίσει. Το χαβαλέ. Βαζελινό σου κιέλα. Οι συντηρητικέ εφημερίδε πώ και κάνε να στο τον Γλέζο και δεν είπαν ότι είναι κομμουνιστή, άθεο, άπατρη. Επειδή πέθανε, όχι για άλλο λόγο. Τα στείλουμε συνεργεία στου φούρνους, μπορεί να κρεμιστεί Αν δεν πέθανε, αυτά θα λέγανε. Πέθανε, λέει, τώρα πάει. Τώρα μπορούμε να κάνουμε το ξεκάρθουμά μα. Θεωρούν ότι εφόσον πέθανε, δεν είναι κίνδυνο για αυτού. Βαθιά Αυτή Αυτοί νομίζουν ότι οι ιδέε πεθαίνουν μαζί με τον άνθρωπο, είναι τέτοια δηλαδή ζώα. Από ποιον ο Φίρερ Χαρδαλιά εκτό από τον 1-0 ναι. πήρε και φοράει τα τζάκετ, τον καραμαλίτο κωστάκι? Όχι, όχι, ρε φίλε. Ποιο άλλο το... φοράει και τζάκετ, Ο καμένο ρε φίλε. Άμαν το ξέχασα. Όχι, καμένος, όλη, όλη την ακόμη, από το Άμα είναι έτσι, εγώ θέλω να τον δω και με όλων των σωμάτων. Εχείς, του Ναβάρχου, κάτι. Να... Το Αντιβασιλέα, κάτι. Δεν κατάλαβα. Ναι, αυτό, αυτό. Αυτό. Και να ξέρετε κάτι, η ζωή θα είναι ο νικητή η ζωή μας oh. Διάλειμμα. να no, να no. Σκόπουμε και τις χρώσει πως θα ζήσουν οι τράπεζες Βάζει ερωτηματικό επίτηδε. Απευθύνεται σε όλου εσάς εσά αυτή η ερώτηση. Αυτή η ερώτηση είναι μαχαίρι στην καρδιά, πρέπει να δώσετε απάντηση. Εμπράκτα. Όχι λόγια να παίρνετε τηλέφωνο, πάρτε και όλα σαμα θέλετε, 218-80 και μεταξύ άλλων απαντήσετε και σε αυτό. Έχουμε πέσει λίγο έξω χρονικά, λογικό. Ε, ιδίσει από την ελληνική αστυνομία που θα έπρεπε να είχαμε ακούσει πριν 8 λεπτά. Τίτλοι των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδο. Δημοσιογράφο Μάρτιο. Ανελαδικό έρανο υπέρ των τραπεζών θα διενεργηθεί το επόμενο Σαββατοκύριακο, προκειμένου να συγκεντρωθούν χρήματα για τι τράπεζέ μα οι οποίε δεινοπαθούν. Σύμφωνα με την κυβερνητική απόφαση, ο έρανο θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα πρότυπα του Εράνου του Ερυθρού Σταυρού. Εθελοντέ και εθελόντριε θα ξεχυθούν σε όλη την επικράτεια και χτυπώντα τα κουδούνια όλων των πολιτών, θα εισπράττουν τον οβολό των Ελλήνων, ο οποίο δεν θα πρέπει να είναι λιγότερος από 50 ευρώ ανά κάθε οικογένειας. Μετά το πολύ ενδιαφέρον πρωτοσέλιδο για το πώς περνάει το 24 ωρό του ο Πρωθυπουργό και σωτήρα ημών Κυριάκος Μητσοτάκης, νέο δημοσίευμα παρουσιάζει δραστηριότητες Πρωθυπουργού και Σωτήρα ημών. Με τίτλο «Μια ώρα με τον Κυριάκο στην τουαλέτα» κυκλοφορεί αύριο μηνιαίο περιοδικό, το οποίο φιλοξενεί αποκλειστικέ δηλώσεις αλλά και φωτογραφίες του Πρωθυπουργού και Σωτήρα ημών από τον καμπινέτ του Πέντε κρούσματα της νόσου του κορονοϊού καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο ανάμεσα σε παράγοντες της Showbiz. 15 νοσούντες πάντα από την Showbiz εξήλθαν του νοσοκομείου ενώ θυμίζουμε ότι 38 παράγοντες πάντα από τη Showbiz βρίσκονται σε οικειοθελή καραντίνα ανεβάζοντας καθημερινά συγκινητικά Insta Stories αποδεικνύοντας ότι και αυτοί είναι άνθρωποι όπως όλοι εμείς. Ανακούφιση προκαλεί στον ελληνισμό η είδηση ότι και σήμερα ο Σάκης Τανημανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα είναι καλά. Το ευχάριστο γεγονός φροντίζουν να μας το θυμίζουν κάθε μέρα οι ίδιοι με δεκάδες άσχετα και αδιάφορα βίντεο. Κέρος; Τι κέρος; Σκατά είναι όλα δεν τα βλέπετε. Η σκόνη από την Αφρική μας έλειπε. Ήρθε και αυτή, μέσα σε όλα αυτά ήρθε και αυτή Μήνυμα εδώ ακροατή Γιατί λέει που Σωτήριος λέγεται Γιατί οι μερικοί που παίρνουν τηλέφωνο στην εκπομπή Τραβάνε τις λέξεις και χαζογελάνε μόνοι τους Δεν του αρέσει αυτό το ακροατή Και προτείνει βάλτε λέει και κάνα σοβαρό αριστερό Να μιλάει κάποιος που ο παππούς του ήταν στα βουνά Σωτήρης Δηλαδή, όποιο είχε παππού αντάρτη στα βουνά είναι σοβαρό τώρα και θα πρέπει να μιλήσει. Έτσι λοιπόν, αν κάποιοι είχατε αντάρτη στα βουνά και είστε σοβαροί όμω, όπω το θέλει εδώ ο φίλο μα ο Ακροατή Σωτήρη, που φαντάζομαι το λέει με καλή προαίρεση, 2, 11, 10, 80, 80 αυτέ τι δύο προποθέσει. Αντάρτη στα βουνά και σοβαροί εσεί. Όχι, πρέπει να ισχύουν και τα δύο. Δεν γίνεται να μην ισχύουν και τα δύο να ισχύει μόνο το ένα. Δεν είναι σωστό όλο αυτό. Μια που είπαμε σοβαρότητα, ο Βελόπουλο. Θα καταρρίψει ποτέ η Ελλάδα ένα τουρκικό αεροσκάφος που παραβιάζει τον Εθνικό Ενάριο χώρο, ναι ή όχι Ρωτώ εσάς, πρέπει να καταρρίψει κάτι, την άποψή μου ναι Η δική μου άποψη λέει ναι, ναι Αλλά ποιος, ποιος Ποιος, ποιος Ποιος Ποιος, ποιος, ποιος, ποιος ποιο! μου, ποιος ε, δεν το τραγούδισε κιόλας Θα μπορούσε να το έχει τραγουδήσει Να πέφτουν τα βιολιά εκείνη την ώρα Μις τα βάλαμε εδώ από πάνω τον πάριο Θα έπρεπε να τα χορεύουν Είναι ένα βήμα ειδικά ο Βελόπουλος ε, Μετά τα φάρμακα που έχει ξεπουλήσει Είναι ένα βήμα να αρχίσει να χορεύει Και να τραγουδάει στις εκπομπές που κάνει Και στο βήμα της Βουλής όταν μιλάει λαό Λαός Μέρος δεύτερον Έλα γουγκλέ, Σου λένε ρε φίλε να μπει ένα, ένα account στο Instagram που το όνομα ξεκινάει Nick Hard GR. Τι καταλαβαίνει. Ότι είναι ένα ογκάνο. Δηλαδή, εγώ φίλε, κα κανένα ξεπερισμένο πορνοστάρ. Δηλαδή, ειλικρινά, δηλαδή, πώ το έβγαλε αυτό το όνομα, δηλαδή εκεί πέρα. Ρε φίλε. Εσύ γιατί ε, παίρνει παιδιά... πορνοστάρ, έτσι είναι τα πορνοστά στο Ιντερνετ. Επειδή νικ, εγώ νικ, δεν ξέρω, ναι. δεν ασχολούμαι, λέω πε μου. Φίλε, τι λες τώρα, μέσα στο σπίτι, την έχω κάνει αφήσα να πούμε. <Το> <Το> <Το> τόσο σαν τσάμπα με τι μου λες τώρα Τακακακακακακα τα Αγάπη μου Έχει. Για παίζει, για στείλε καμιά HTTP H-TTP κάθετος Τώρα θα διαφημίσω και δεν θέλω αλλά είναι, είναι τσάμπα τώρα φιλό που μπεις ότι είναι hub και τέτοιο είναι τσάμπα Τι μου τώρα, το έχω κάνει φεντόνα Φεντόνα! Θα τον παίξω κι εγώ ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ Κάτι άλλο, χθε ακούσα και το, και το Sky λέει ότι έβγαλε ένα, ένα poll ότι 82% του κόσμου λέει υποστηρίζουν την κυβέρνηση. 82% μόνο, 167% εγώ νόμιζα ότι είναι. Δεν ξέρω, ρε φίλε, ειλικρινά δηλαδή. Σωστό είναι 167% και λίγο έβαλε. Και λίγο, φίλε. Ε, χαμηλή μπάλα, παίζει χαμηλή μπάλα. Ε, ναι. Μήπω ήταν και βάλαν και τον ε, άστεγο αυτό που του βγάλανε και την κλείσει και όλα. αυτό το, το, το poll μέσα, μήπω τον βρήκαν τον άνθρωπο και αυτόν. Δεν ξέρω. Δεν αποκλείεται, δεν καταλάβει και αυτό ο άστεγο γιατί δεν πήγαινε σπίτι του. Στο κουτί του δηλαδή. Σωστό, σωστό. Γεια σα, Αποστόλη. Καταρχά, μου έχει λείψει. Αγάπη μου, εσύ. Είναι, είναι καιρό που δεν μου είχε απαντήσει. Να κάθε μέρα τηλέφωνο. Τέλο πάντων, θέλω να πω ότι πολύ ωραία τα είπε ο Θήμιο. Ένα πράγμα ξέχασε που είπε χθε η Βούλτεψη, το ήταν επίσης για Δελφινάριο. Τη ρώτησαν, ξέρω εγώ, γιατί χάρισε η κυβέρνηση 21 εκατομμύρια στου ε, καναλάρχες Και εκείνη απάντησε: Ε, δεν είναι επιχειρήσει και αυτή. Και εκεί πήγε το μπουζουκάκι του Ξανθόπουλου, καραγκάκά. Αυτό και κάτι. Και λίγο περισσότερο σοβαρό, δεν ξέρω αν το έχει πει ήδη, ότι αυτή τη χειδαιότητα του υφυπουργού που δεν θυμάμαι το όνομά του, που έβγαλε για fake news αυτό που είπε ο συνδικαλιστή τη ΟΕΝΓΕ, το οποίο ήταν απόλυτη αλήθεια. Ποιο? Για τι μάσκες, το σωτηρία, που υπάρχει καταγγελία ότι του στείλανε μάσκε που είναι για τη ρήπανση και δεν είναι ιατρικέ μάσκες. Και που γράφανε άλλο στο κουρδί και ήταν άλλο μέσα. Ε, ναι, αυτό δεν ίσχυε, αλλά ίσχυε ότι ήταν άλλε οι μάσκε. Και έβγαλε ότι είναι fake news. Ένα πολύ Καλέ. Γεια <χαιδιά> σου Αποστολή μου. Γεια. Ρε Αποστολή, έλα σου μω κάτι. Καλά το παλεύετε. Αλλά εδώ μιλάμε για ζώα. Για ζώα δηλαδή. Τα για ζώα, εδώ... γιατί να μην αγαπήσουμε τα ζώα. Βρε τα ζώα τα αγαπάμε. Τα ζώα ανθρώπου δεν αγαπάμε. Εδώ, εδώ τους λες ότι κορονοϊός πεθαίνει έτσι αλλιώ και λένε πως θα ψήσουμε Εδώ ο κόσμος λέγεται από όσο είναι από την εποχική γρήπη. Απ' έτσι ο Τσιόδρα ο ίδιο. Η εποχική γρήπη λέει είναι 290.000 με 650.000 και εδώ έχουμε 32.000 σήμερα. Εντάξει, ναι, τότε να μείνουμε ήσυχοι. Να πάμε να ψήσουμε, δεν κατάλαβα. Όχι σαν του άλλου που μα λένε να κάτσουμε εμεί μέσα για να βγαίνει ο χαρδαλιά να ψίνει μόνο του. Εκτό αυτού, να πω δύο πράγματα ακόμα προ το για την ηλίθια αυτή τη Θεσσαλονίκη τη Ερυζέα. Μάλλον η ήταν η οποία έλεγε τι διάφορε παλιέ τη εκεί, τέλο πάντων, τι έλεγε να τι εξηγήσουμε. Ότι αυτοί στην Ιταλία είναι οιθοποίητε, δεν είναι κανονικά αυτόματα, όλοι. Ναι, Έτσι, καλέ, είπα, το είναι... ξέρω, το παίζουνε και τα φέρετρα είναι άδεια. <laughs> Ακριβώ και κάτι ακόμα. Να πω στου ηλίθιου του χριστιανού ότι οι βρέοι τόσο καιρό πιστεύετε κάτι που δεν το έχετε δει, δεν έχετε καμία απόδειξη. Απλά επειδή σα το διδάξανε πέντε παπατζίδε Σε παρακαλώ πάρα πολύ, μην είσαι υβριστή. Ηλίθιοι, ρε, οι πριστηνοί, ηλίθιοι. Οι χριστιανοί, ειδικά, είναι τελείω ηλίθιοι. Έλα, θα παίρνει φορτιά να σε κάψει. Εγώ θα τη Φιλάκια. Μίσου στείλα το καρδαλιά σπίτ να κάνετε μαζί Πάσχα. <Και> που δεν έχουν <Και> χειρότερο, ε <Και> Όλα <Και> τα άλλα να γίνουν. <Και> Αυτό μην έχω. Μου ο κύριο τηλεφωνώ από Αγία Βαρβάρα. Απ' παπ' πα, πα. και. Μου θέλω να σα πω ότι τώρα με το Σόδρα θα γίνει Ακρανά Καρακατέ. Που σημαίνει Γαμίση εδώ και τώρα. Για να μαθαίνετε και τσιγκάνικα. Το ακούω. Και να ξέρετε κάτι. Η ζωή θα είναι ο νικητή τη ζωή μα. <Και> Διάλειμμα. Μπορείτε να μου πείτε αν τους κόψουμε και τις χρώσεις Πώς θα ζήσουν οι τράπεζες. Υπάρχει και να μην ζήσουν αν κόψουμε τις χρεώσεις. Γι' αυτό δεν θα κοπούν οι χρεώσεις. Είναι ο υπουργό Ανάπτυξης στην Ελλάδα του 21ου αιώνα και δηλώνει αυτό ακριβώς μέσα σε μια πολύ απλή ερώτηση με σπαραγμό ψυχής βέβαια. Ε, καταλαβαίνει ο καθένας τι ακριβώς διακυβεύεται και τι είναι σημαντικό και στον αξιολογικό κώδικα κάποιων ανθρώπων, κάποιων αντιλήψεων, πολιτικών αντιλήψεων, ιδεολογικών αντιλήψεων και άλλων αντιλήψεων. Έχει βγάλει και ένα βιντεάκι ο Νίκος ο πεζει παίζει σήμερα από το πρωί στο Twitter, έχει συγκινήσει πολύ του παρουσιαστές των πρωινών εκπομπών, αναφέρθηκαν όλοι, βάιβαλαν το βιντεάκι, δείχνει πλάνα της Ελλάδας, ε, ωραία πλάνα, τουριστικό λίγο, ακρογιαλιές, ηλιοβασιλέματα αυτά τα προβλέψιμα που μπορεί να κάνει οποιοδήποτε και τα βρίσκεις και στο YouTube Panetta και έχει βάλει από κάτω μουσική ο Χαρδαλιάς ποιο τραγούδι νομίζετε το θέ του Μητροπάνου τώρα που κολλάει το θέ του Μητροπάνου σε όλο αυτό πουθενά, απλά ο τελευταίος που το έκανα, ήταν μια μπύρα. πριν κάνα δύο χρόνια είχε βάλει το ίδιο ακριβώς περίπου ίδια πλάνα με ίδια αντίληψη. Διαφήμιζε την πύρα, καλά έκανε την πύρα, okay, και είχε βάλει το θέατρο. να θυμόσαστε, πάλι του Μητροπάν. Το είδο, χάρα του λέει: Θα κάνω και εγώ βίντεο που θα τα σπάει, και ανέβασε αυτό το πολύ ωραίο βίντεο που συγκινεί του παρουσιαστέ των πρωινών εκπομπών των καναλιών. Η Εκατερίνη, μήνυμα από την αρχή τη εκπομπή, λέει: Σταματήστε να κοροϊδεύετε την Εκκλησία και την Ορθοδοξία μα. Έλεο, δικαίωμά σα να μην πιστεύετε, αλλά όχι να αγγίζετε τη θρησκεία μα, γιατί δεν κοροϊδεύετε του μουσουλμάνου. Δεν κοροϊδεύουμε τη θρησκεία, κοροϊδεύουμε τη θρησκοληψία από όπου και αν προέρχεται. Είτε είναι μουσουλμάνοι, είτε είναι χριστιανοί. Απλά εδώ του έχουμε λίγο πιο κοντά μα και να θυμίσουμε τα αρχητικά που βάλαμε στην αρχή. Ήταν από ένα ναό που μαζεύτηκαν χθε παρά τι απαγορεύσει που όλοι πολύ ευλαβικά τι στηρούμε. Μαζεύτηκαν καμιά εκατοστή παλαβή σε έναν χώρο. Και ευτυχώ πήγε αστυνομία και του διέλυσε γιατί όλοι αυτοί μπορεί να μεταφέρουν τον ιό σε οικία του πρόσωπα και στου ίδιου, στου ίδιου δεν μα απασχολεί, σε άλλου ανθρώπου και θα ψάχνουμε μετά να βρούμε τα γιατί και τα. Διότι, και λέει εδώ τελευταίο μήνυμα για θα πάμε και στο Λάο. Η διεύθυνση άσων 2 δύο Πειραιάς είναι σωστή. Για να στείλω όλε κάτι στην άλλη θα το πάρετε, καλημέρα. Εξαρτάται τι είναι αυτό, γιατί περνάει και από κάτι ελέγχου. Πάντω αυτή είναι σωστή η διεύθυνση. Στείλε ότι είναι και αν απορριφθεί, δεν θα φτάσει εδώ στου ψηλά ορόφου, θα μείνει κάτω χαμηλά με αυτέ τι πολύ ωραίε εικόνε. Σα αποχαιρετούμε για σήμερα. Έχουμε το τρίτο μέρο του λάου. Μα πάει και στο μαγίζουν τα υπόλοιπα θα τα πούμε γιά σα. Στο λέω καλή σου μέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, 6 του μηνό, δε, Δευτέρα, 4 κορίτσια έχουμε τα γενέθλιά μα. Αχ, Και... μορεφυλάκια, να σα δώσω σε όλε να στείλω. Λοιπόν, λοιπόν, πρώτα. Λοιπόν, Στείλε μου tit-pick που λέμε. Tit Βίζο βι, το... φωτογραφία. Θέλω να μα κάνει μια αφιέρωση το Μπέλατσα τσαό, αλλά με Greek version Ξέρει με τα ελληνικά λόγια. Αχ θα ξεράσω, Ναι. Εντάξει. Πολύ ωραίο, μπράβο. Λοιπόν, τη Δευτέρα Δεν ε? θέλω, Μωρή, ε? σα δεν τα θέλω. Με τα μορεφυλάκια, γεια. Γεια. σου μόνο, χαμό και se haga pao, se Λοιπόν, άκου να δει. Είμαι 70 χρονών. Σε ακούω από τότε που άρχισε. Και σένα και το θύμιο. Μπράβο, ζωή να έχεις. Α, Άκου, λοιπόν. Τι θέλω να σου πω για να μην σε χάσουμε, σένα Εγώ είμαι υποτίθεται ευπαθή ομάδα. Όταν πιάνει το μικρόφωνο, είναι το ίδιο που μιλάει ο ακατονόμαστο. Όχι, δεν το πιάνω καταρχά. Τέλο πάντων, απολύμα, Εγώ μανέντο. έχω δικά μου μικρόφωνα. Απολύτω. Απολύτω. Βάλε και μάσκα, γιατί αυτό είναι ακιάν είναι ιό. Να βάλω τη μάσκα του Μπαλούρδου που είναι πιο ασφαλή. Μπράβο, τη μάσκα του Μπαλούρδου. Mm. Μπρόκο. <laughs> Μπράβο, γεια το παίξω σίγουρα, έλα, γεια. Λοιπόν, διαβάζω μια πληροφορία, φίλε, η οποία δεν την δεν έχω διασταυρώσει, δεν ξέρω αν ισχύει. Είναι αυτοκίνητο, το Ιντερνετ έχει και πολύ σαγούρα. Ε, όχι, δάσε, παρακαλώ πάρα πολύ. Να σου πω, αν ισχύει όμω, έχει μεγάλη δόση ηρωνία σε αυτή που ήταν μια <Τι> ιστορία. Έτσι, μεγάλη όμω. Τι. Διαβάζω λοιπόν, θέλουν πολλοί Αμερικανοί να φύγουν, να πάνε προ το Μεξικό, του εμποδίζει το τείχο που έχει χτίσει ο Τραμπ και οι ελάχιστε ε, που υπάρχουν πια προσβάσει, τα, τα ανοίγματα, ε, τα φυλάνε οι Μεξικανοί και δεν του αφήνουν να περάσουν. Πολύ πλάκα uh -huh. θα κοινάτε. Α, συγγνώμη, φαίνεται. Αν νίσχει, έχει πολύ πλάκα, φίλε. Χαιρετώ όλους τους κορονοπληγμένους. Με λένε Θεοδώρα. Υπόλοιπη χέστηκες. <laughs> να σου πω κάτι. Για την Κούβα που κάνει διαπραγματεύσεις οι Αμερικάνοι προκειμένου να πάνε 500 γιατροί και νοσηλευτές και το φάρμακο Α2β δεν λέει κανείς τίποτα. Έστω και σαν πληροφορία. Μέχρι και το εμπάρκο είναι ικανοί λέει. Διαπραγματεύονται να άρουν. Είστε πολύ κακά παιδιά τελικά, ε. Ναι, είμαστε, ωραία, τι να κάνουμε. <συσίλια> Κάποιοι θα είναι και κακά παιδιά. Ρε, σιί, τι μα το βάζετε αυτό το που σου λέει. Αυτό είναι αλήθεια όπω είναι, είναι δηλαδή. πρέπει να, να έχουμε Για ποιον, ποιον κακά... από όλου λέμε, μην περίμενε, έχουν να μαζευτεί πολλοί. Ποιον εννοεί. Τον Άδωνη. Ποιον, ποιον Άδωνη. Έχει τόσου, γιατί. Έχουμε ένα τέτοιο δίλημα, τι θα κάνουμε με τι τράπεζε. Τέλο δηλαδή, να πάμε να κάνουμε τι <συσίλια> τράπεζε στο κάτω κάτω. Σε παρακαλώ πάρα πολύ και χάρη μα κάνουνε. Η εισαγγελία μπορεί να επέμβει. Η εισαγγελία είναι το θέμα να επέμβει ή ψυχίατρο. Ψυχίατρο, η και που μπάνε και το ξυπείζουν και τον ίδιο. Έλεω. Θέλω να στείλω τα κουράγια μου για τους χαιρετισμού μου στα, στους εργαζόμενου στο πλήρωμα του Ελευθέριος Βενιζέλος Και εγώ ναυτικό είμαι. Σα έχω πάρει πολλέ φορέ σαν ναυτικό, το έχω ξαναπεί. Ναι. Κουράγιο, αδέρφια. Και εμεί τα ίδια χάλια είμαστε. Φεύγουμε από το πλοίο, πάμε σπίτι. Και δεν μπαίνουμε καθόλου στα σπίτια μα. Σταθόμαστε απέξω στι κάλε και βλέπουμε του δικού από μακριά. Να σε καλά, Περιμένει ο Καλαμούκη να οριμάσουν οι συνδίκε. Ο Αλβανό πήρε τηλέφωνο να καρφώσει τον Πακιστανό που είχε ανοιχτό το μαγαζί και σήμερα ο οδηγό, το τονίζω, ο οδηγό έλεγε ότι η κυβέρνηση δεν έπρεπε να επιτρέψει να δώσει το δώρο Πάσχα. Οκτωκταναλέω ο οδηγό. Καλαμούκη, θα γίνει σαστρόσχονη και ακόμα δεν θα έχουν οριμάσει γιατί είμαι αναγκασμένο εγώ να είμαι κλεισμένο στο σπίτι μου, να χάσω τα μπάνια μου, να χάσω το Πάσχα μου και να είμαι μέσα εδώ κλεισμένο, επειδή αυτοί δεν έχουν γιατρού, δεν έχουν νοσοκόμου, δεν έχουν τεστ, δεν έχουν αντιδραστήρια και όλα αυτά, Ε, γιατί για να περάσουν όλα αυτά τα οποία πρέπει να περάσουν μέσω του κορονοϊού, που είναι ο για όλα αυτά που θα γίνουν στο μέλλον, Ε, είμαι αναγκασμένο. Αποστόλια, πε μου, φίλε. Βεβαίως, Ε, φίλε. Βεβαίω, υπεξεργαζόμαστε το αίτημά σα και σα απαντούμε αμέσω. Και να ξέρετε κάτι, η ζωή. Θα είναι ο νικητής της ζωής μας. Wow. Διάλειμμα.